Είναι η μισής Μέρκελ. Σας λέω σε κάθαρο τι πορτιμός εκλογές. Έχω προθυπουργήτιδα, κύριε Χασηνικολάου. Να ώσουν αυτός που έχει, που πάσχει από προθυπουργήτιδα, θα ταν καλά τα πράγματα. Έχουμε δυο πολύς που πάσχουν από αυτή την ασθένεια και ο σεβαστήτος λαός, πολύ σεβαστήτος, όταν δούμε παιδιά που εουπάσχουν από αυτή την ασθένεια αμέσως να τους δώσουμε το φαρμακό τους που είναι η Πρωθυπουργία. Όποιος πάσχει από Πρωθυπουργίτιδα του δίνουμε ένα φάρμακο, λέγεται Πρωθυπουργία. Κάθεται εκεί, κάνει τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν είναι ουσιαστικά. Οι εντολέ από αλλού δίνονται και οι αποφάσει από αλλού λαμβάνονται. Κάνει τον Πρωθυπουργό, κάνει συναντήσει, περνάει κάνα δύο χρόνια, έχει αφήσει καταστροφή πίσω του. Έρχεται ο επόμενο άρρωστο, τον βλέπουμε με την ίδια αρρώστια πάντα. Του δίνουμε και αυτονού το φάρμακο. Τίποτα δεν γιατρεύεται, ούτε αυτή, ούτε η χώρα. Παρ' αυτά όμω γίνεται η ίδια διαδικασία, μονό Κανονικά το έργο αυτό και η αρρώστια επίση. Ο Κυριάκο τα είπε αυτά χτες βράδυ στον Χατζη Νικολάου που τον είχε εκεί με τι ώρε, Με στα μαύρα μεσάνυχτα κάθε Δευτέρα. Τη βλέπουμε και αμέσω μετά, μόλι είπε αυτό για την αρρώστια του, την εκδήλωσε, μίλησε για τα καλά που μα έχει αφήσει η κυβέρνηση, στην οποία ήταν μέλο η κυβέρνηση Σαμαρά. Η κυβέρνηση Σαμαρά. Και ο Σαμαρά και η κυβέρνησή μα, γιατί όλοι συμμετείχαμε σε αυτή την κυβέρνηση, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Well, the river runs high above the rooftops. Ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση μας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο κύριος Καραμαλής ο μπορεί ο κύριος, να το, το κύριος Καραμαλής δεν φαίνεται να βάζει πραγματικά μυαλό. Άμυαλο. Άμυαλο ο Καραμάλι δεν έχει βάλει μυαλό. Τι είχε κάποτε, του έφυγε κάποια στιγμή και μετά δεν μπορεί να το βάλει αυτό το μυαλό. Πώ να μπει το μυαλό, ήταν στο μυαλό του, είχε ένα κοκορέτσι. Δεν χωράει και μυαλό και κοκορέτσι. Ένα από τα δύο. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ήταν πολύ καθαρό, ξάστερο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ακούσαμε εδώ για την κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν μέλο τη και για τον. Ανυψιό τον Κωνσταντίνο Καραμαλία, ένα εθνικό κεφάλαιο που είναι παρκαρισμένο με τα χρόνια, μου, ώστε κάποια στιγμή πιστεύει ο ίδιο, φαντάζομαι και κάποιοι άλλοι, άρρωστοι και αυτοί, ότι θα κληθεί να παίξει ρόλο όπω και ο Θεό έπαιξε ρόλο. Και φτιάξαν όλοι μαζί την Ελλάδα και φτιάχνουν όλοι μαζί την Ελλάδα, τον τόπο και το λαό. Κάπω το είπε ο Μιχελογεννάκη εκεί, είναι ένα ρήμα κριτικό το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω να το γνωρίζετε εσεί να μα πείτε. Οι πέντε ώρε που άκουσε πρέπει να βγάλει αποτέλεσμα, οι πέντε ώρε αυτοί. Ε, δεν το είδαμε τα αποτέλεσμα. Ε, δεν το είδαμε τα καλύπτει το αποτέλεσμα. Ε, δεν μίλησαμε. Εδώ πήρε ένα λεπτό. Αυτός πήγε. Έδω βάλε τις προτάσει τα 25 σημεία. Οι αγρότες βάλανε τα άλλα. Τώρα θα του ντουχιουτίσουμε. Δεν ξέρει τη λέξη ε, θα του χειροντίξουμε. Την κριτικά. Τώρα θα του με; Δεν ξέρεις τη λέξη Θα του Don't leave me Mrs Merkel. In the Dutch countless. Θα τον του Είναι το ρήμα του χιουντίζω. Τα εισίζω. Τα ρήματα εισίζω. Τα θυμόσαστε. Τι σημαίνει ακριβώ δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία επειδή το λέει ο Όχι ότι δεν το χρησιμοποιούν οι κριτικοί και δεν μπορούν να συνονοηθούν μεταξύ του. Ό,τι λέει ο δεν έχει σημασία γιατί. Άλλα λέει τώρα. Άλλα λέει μεθαύριο. Άλλα λέει και προχτέ. Αντίπροχτέ. Τον έχουμε ζήσει. Ανοίξει σε αυτή την κατηγορία των πολιτικών. Επιλογή και αυτό του λαού. Άλλη ασθένεια. Όχι πρωθυπουργήτηδα και για την οποία ασθένεια επίσης ο λαός είναι πολύ ευαίσθητο ντου είναι το ρήμα αν το άκουσα καλά ε, πριν πει μ, για αυτό το ρήμα και πριν περιγράψει τι θα πάθει ο Πρωθυπουργό από τους αγρότες αν δεν τηρήσει αυτά που χτέ δεν συμφώνησαν έτσι κι αλλιώ. Ε, μας είπε τη διαφορά Γενάρη-Σεπτέμβρη γιατί σιγά σιγά έχουν βγει από, τα, α, το, από το χώμα τα σαλιγκάρια και λένε τι ακριβώς έγινε το Γενάρη και τι ακριβώς έγινε τον Σεπτέμβρη. Οι <χελίου> συμπατριώτε σας κάτω, από ό,τι είδαμε και στο βίντεο προχθέ, λένε ότι γυρίζατε εκεί πέρα με το αυτοκίνητο, του να μην πληρώνουν να μην πληρώνουν τίποτα, <στολίου> τίποτα. Ναι, τίποτα. Α, <στολίου> αυτό κρίτικα. Δεν κρίθηκα. Στη εκλογέ του Σεπτέμβρη πήγαμε του Σύμπατη, θα Α! Α! <στολίου> <στολίου> <στολίου> <στολίου> <στολίου> <στολίου> <στολίου> <στολίου> Άλλοι ήταν η ατζέντα μας το Σεπτέμβρη, άλλοι ήταν το Γενάριο. Σ' αυτό κρίνδυκα. Και το, το, το Γενάριο ήταν σου, αυτό. Σου λένε τα ίδια. Ε, έχουνε οι άνθρωποι. Το Γενάριο δεν έλεγα αυτά. Γιατί yeah. το Γενάριο και το Σεπτέμβρη είναι τα ίδια λέγαμε. Όχι, ακριβώ αυτό. Το λέει πολύ σωστά. Λέγανε τα ακριβώ αντίθετα. Δεν θυμόσαστε το Σεπτέμβριο της διαφημίσης του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε: Θα πληρώσετε έμφια. Το λέγανε καθαρά οι άνθρωποι. Θα ανέβουν οι ασφαλιστικέ εισφορές Θα σα κάνουμε περικοπέ, αν όχι στην κυρία, στην επικουρική σύνταξη. Δεν τα έλεγαν όλα αυτά με διαφημίσει. Δεν τα έλεγαν στα πάνελ. Και γι' αυτό πήραν και το 36%. Επειδή ακριβώ έλεγαν αυτά και ήταν ειλικρινεί οι άνθρωποι. Ο τα λέει όλα αυτά. Πολύ ωραία τα περιγράφει κιόλα. Χτες έγινε συνάντηση που δεν έβγαλε πουθενά, το ακριβώς αντίθετο Τους εξόργησε περισσότερο τους αγρότες, πέντε ώρες Όμως έβγαλε κάτι που εμάς πολύ μας άρεσε Από πού ακριβώς προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας Αντιλαμβάνομαι βέβαια διότι και εγώ από τα κινήματα προέρχομαι Όχι το βέβαια Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Τα μαζε, μενιση, σιτάλι, σιτάλι. Σιτάλι. Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Όχι το βραδικό βέβαια. Όχι, ναι, από το αγροτικό δεν τον θυμόμαστε, αλλά δεν υπάρχει κίνημα που δεν θυμόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετέχει και μάλιστα να είναι και δραστήριο, τη, μπροστά με την Τουντούκα, με τα Πανό, με τη Σιμέμ, τα Κοντάρια, τα Κοντόκανα. Όλα αυτά και μετά κράνι πολλές πολλέ φορέ. Συμμετείχε σε όλα τα κινήματα. Αυτή είναι μία εκδοχή τη φράση και τη εικόνα που θέλαμε εμεί να δημιουργήσουμε. Υπάρχει και δεύτερη εικόνα, πάντα πάνω στην ίδια φράση, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κίνημα περιέχει μέσα και την κίνηση. Αντιλαμβάνομαι βέβαια διότι κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι Κινήσε η Για νερο λεει <οί> Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι Σταβολα κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι τα -λα -λα -λα -λα -λα Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. το θέμα τη εκπροσώπηση των κινημάτων είναι πάντοτε ένα ζήτημα που δημιουργεί ανταγωνισμό. Αυτό του χειμίνει από τα κινήματα. Τα οποία κινήματα δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Με την συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει καμία πολύ σημασία τι έχουν και τι λένε τα κινήματα. Σημασία έχει τι λέγεται μπροστά σε μια κάμερα. Και τα κινήματα ως γνωστόν μπροστά σε κάμερα δεν κάνουν δηλώσει. Θυμόσαστε στο στρατό το αντρικό κοινό που λέγανε. Ότι μας βάζαν αντικούκου Λοιπόν, ήρθε η ώρα να λυθεί το μυστηριό Όχι το αντικούκου, του κούκου Εγώ επανέρχομαι λοιπόν στο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί Ναι, δυσίζα κούκου Έγινε κούκου Α ναι, ποιος το έκανε το κούκου Ποιος το έκανε το κούκου Ποιος το έκανε το κούκου να το το δίλημα. Πάλι από τη χθεσινή συνέντευξη Ετέθη ένα σοβαρό ερώτημα στον πολιτικό διάλογο. Αν υπάρχει τέτοιο σε αυτόν τον τόπο, στον πολιτικό λόγο, ψηλό υπάρχει κάτι. Τουλάχιστον λόγο πολιτικό, όχι και τόσο. Λόγο εντυπωσιασμού, βιτρίνα δεν έχει καμία σημασία. Ποιο το έκανε το κούκου Θέτει αμήλικτα ο Κυριάκο Μητσοτάκης Δεν έχει δοθεί με στιγμή απάντηση. Δεν ξέρω ο Γιώργο Βασίλη, τώρα που κάνει την καθιερωμένη παράσταση ενημέρωση στο press room, αν θα δώσει μια απάντηση, αν θα σηκώσει το γάντι. Του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το Κούκου. Για το Κούκου δεν ήταν ερώτημα. Αυτό που ήταν κατάφαση και ήταν πολύ ευχάριστο για αυτόν τον λαό, γιατί υλοποιείται πολύ ωραία τον πρόσγκρεμο και πίσω ρέμα, ήταν όταν χτε βράδυ είπε για τι επικουρικέ. Εγώ λοιπόν για το ασφαλιστικό έχω μια διαφορετική θεώρηση. Θεωρώ ότι η πρόταση τη κυβέρνηση. Λέτε, λέτε για τι προτάσει για τη μείωση λέω, δαπανών του δημοσίου. Όχι μόνο, μόνο αυτέ. Λέω και για παρεμβάσει Για να μην πάρουν αύξηση Όχι μόνο αυτέ. Μίλησα και για την ανάγκη να εφαρμοστεί ουσιαστικά ερήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες περικοπές σε επικουρικές από αυτές που μέχρι σήμερα τουλάχιστον φαίνεται να εισηγείται η κυβέρνηση και μίλησα και για παρεμβάσεις στα ευγενή ε, ταμεία. Κάτω πριν, το έχω πει και στο παρελθόν, διότι ξέρετε έχω μια συνέχεια και συνέπεια. <συσίλια> on the ground and it's Λέει στου αγρότε που του είδε χθε, μεταξύ άλλων εκεί στι συστάσει, στα φάρσαλα έχουμε φάει ωραίο χαλβά. Είναι ο αγρότη από τα φάρσαλα και λέει στον αγρότη από τα φάρσαλα ότι στα φάρσαλα έχουν ωραίο χαλβά. Πολύ χρήσιμη πληροφορία για τον αγρότη. Φαντάζομαι θα πάει πίσω στον μπλόκο και θα πει: Τα μάθατε, έχουμε ωραίο χαλβά στα φάρσαλα, η, η σημειολογική στιγμή τη χθεσινή ημέρα, γιατί αυτά έμειναν. Η καρότσα που είπε σε κάποιον να κρατήσει, που πέρυσι, και στον, φαρσάλων, στον αγρότη από τα φάρσα, αλλά σαν σήμερα να ξέρετε γίναν και σημαντικά πράγματα παλιότερα για την ακρίβεια το 1918 ναι τόσο παλιά ο σύντροφος Λένιν ο σύντροφος Λένιν υπέγραψε το διάταγμα για την ίδρυση του κόκκινου στρατού Взять три δεν με о τα τραγούδια της χοροδίας γιατί στην πορεία φτιάξαν και χοροδία και υπάρχει ακόμα με άλλο όνομα Αλεξανδρόφου λέγεται έχει κρατήσει όλα τα διακριτικά τα σφυροδρεπανάκια εκεί, τα σηματάκια στο στήθος, στο καπέλο και γενικώ φέρνει αυτή την αύρα από τα παλιά. Σταμάτησε στα ελληνικά σύνορα, όχι τόσο, λίγο πιο πάνω. Δεν ήρθε μέχρι κάτω που τότε τον ήθελαν πολύ. Για τον κόκκινο στρατό, λέω: Για τον κόκκινο στρατό. Τα σύνορα αυτά, πάρα πολλά χρόνια μετά, αφού τα έχουμε λύσει τα θέματα με τον κόκκινο στρατό και οτιδήποτε κόκκινο, κλειστά για άλλη μια φορά από χτε. Κανονικά όμω, ερμητικά, δεν περνάει τίποτα. Και ζούμε αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό στην Ευρώπη, που καμία σχέση δεν έχει με την Ευρώπη του πρώτου δευτέρου παγκοσμίου περιόδου καμία πολίτος είναι η Ενωμένη Ευρώπη, έχει πέσει πια και ο κομμουνισμός από τα δεξιά όπως κοιτάμε το χάρτη και προχωράει κανονικά κάθεκτη, βασισμένη πάνω σε αξίες, πάνω σε ιδανικά, στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στα αυτονόητα για να ζήσει κάποιος ανθρώπινα και μπορούμε να βάλουμε και άλλες πολύ ωραίε λέξεις και φράσεις γιατί δεν έχουν καμία σημασία πια όλα αυτά, η πράξη... Είναι αυτή που βλέπουμε, που ζούμε και που αντιλαμβανόμαστε, χωρί να προλαβαίνουμε να το διαχειριστούμε καθημερινά όλοι μα. Αλλάζουν όλα προ το χειρότερο, κάθε μέρα όμω, κάθε ώρα που περνάει και δεν υπάρχει και το σχετικό φω που θα ελπίζαμε να υπάρχει. Δεν είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά. Στοιχειοδό, αν διαβάσει κανεί την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια, αλλά κυρίω την ευρωπαϊκή ιστορία, θα δει κάποιε ομοιότητε, όχι η ίδια κατάσταση, με αυτά που συνέβαιναν πρώτον δύο προηγούμενων παγκόσμιων πολέμων, δυστυχώ. Εδώ, Ελληνοφρένια με αυτά τα αισιοδοξα σκεψεις σκέψει, 2.11-200-8.200. Μοιραστείτε εκεί κι εσεί αν έχετε αισιόδοξε σκέψει. Σα περιμένει ο διευθυντή τη εκπομπή Αποστόλη, η Μπαλούρδοση τη Ολιά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και Non, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και με έναν Κυριάκο που λέει είπε, είπε μια αλήθεια, γιατί μόνο αλήθειες λένε όλοι αυτοί που πάσχουν από αυτή τη γνωστή ασθένεια την Πρωθυπουργίτιδα, με έναν Κυριάκο που είπε μια αλήθεια πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εκεί θα δοθεί η δικιά μου προσοχή κρεμάλες και τραγικά συμβάντα ε, ακρέας ε, φτώχειας. Αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνε πολίτες και γι' αυτό θα δευνεθώ. τραγικά συμβάντα ε, ακραίας ε, φτώχειας. αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνες πολίτες; Δίνει περιθώρια τέτοια το μνημόνιο που Μα... ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Βεβαίως και δίνει περιθώρια. Πολλά περιθώρια. Don't leave me, Mrs Merkel. Εγώ επανέρχομαι, λοιπόν, στο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ναι! This Έγινε κούκου. Αν ah, ναι, ποιος το έκανε το κούκου; Ποιο το έκανε το Kuku? un ritmo nuevo ποιος το έκανε το κου Κουκο. -κου -κου. Σας λέω ξεκάθαρο ότι ότι τις εκλογές έχω προσθυμολγίτιδα. Ένα τραγούδι για τον κουλί, Ένα τραγούδι για τον κούλι από την Ισπανία, Λατινική Αμερική, δεν έχει σημασία, στα Ισπανικά είναι αν κατάλαβα καλά. Ένα τραγούδι για τον κούλι. Αυτοί βλέπουν μπροστά γενικότερα σε πολλά θέματα και γι' αυτό έγραψαν αυτό το πολύ ωραίο άσμα, χαρούμενο, χορευτικό, ότι πρέπει για αυτές τις απόκριες που έχουν ήδη δυστυχώ έρθει και θα το ακούμε μάλλον. Ε, τρία ωραία μηνύματα. Καραμαλί, είπαμε για τον Καραμαλί πριν που είπε ο Κούλη και τα λοιπά. Μην τον, στο στο, το το Μη τον πιάνετε στο στόμα σα. Προδότε κάψατε την Αθήνα, Αναστασία. Ωραίο μήνυμα. Αυτά πάντα μα τρελαίνουν τα μηνύματα. Που έτσι έχουν λογική, σύνεση και κυρίω ε, ε, συνδυασμό των γεγονότων και πιάνουν ακριβώ την ουσία. Ένα άλλο. Γιατί δεν λες αγόρι μου, ο Πάνος ότι τον κόκκινο στρατό τον οργάνωσε ο Τρότσκι. Κάνει τζίζ αυτό το όνομα, ιδιαίτερα για του δογματικού κουκουέδε. Μα κατάλαβε, βρε πάνω, και ήθελα και εγώ να το αποφύγουμε να μην κάνουμε καμία αναφορά σε τέτοια ονόματα, γιατί έστω και με την αναφορά κάτι γίνεται. Μα κατάλαβε, μα αποκάλυψε και μπράβο σου. Δεν θέλω να μα τριμώξει τόσο πολύ. Κάνε ό,τι μπορεί. Και ένα άλλο, ο στέλιο, που και που όταν αρχίζει για κόκκινου στρατού, Λένιν Στάλιν είσαι για κλάματα ξεκόλλα. Λέει ο Στέλιο. Μα επειδή είμαστε ξεκολλημένοι, τα βάζουμε όλα αυτά. Επειδή είμαστε ξεκολλημένοι, ακούμε. Στη συνέχεια έχουμε και ΕΠΟΝ Και τον ύμνο τη ΕΠΟΝ Γιατί σαν σήμερα την είναι η επών. Η νεολαία του Εάμου. Να στο πω έτσι λίγο χήμα Οπότε κάνει υπομονή. Αυτά θα τα ακούσει συνέχεια. Δεν τα βάζουμε εμεί. Η επικαιρότητα τα ζητάει. Οι σημερινέ συνθήκε τα ζητάνε. Η σημερινή ζωή που ψάχνει προοπτική και πατήματα τα ζητάει. Εμεί είμαστε μεσολαβητέ. Δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Στέλιο. Αποστολή εσ εσύ. Ναι. Έλα ρε, όταν σε παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμο, δίνα σου που ό,τι θέλουν, κάθεσε και λε στα δικά σου και μπλέκησε την κουβέντα σου όπω θέλει εσύ, οπότε σε ακούω, λέγε. Όχι, δεν θέλω να να μιλήσετε εσύ. Τι, εγώ όχι. Από αυτό κάνει. Λέγε. Α τρώμε κάτι συγκριτική, εσύ εκτήριο, τι θέλω να κάνω. Πε καμιά κομμουνιστική μαλλκία από αυτού που ξέρει και λε. Α, δεν θυμάμαι όλα. Αυτό τον καιρό ξανα διαβάζω Μάρξ, ξέρει γιατί διάφορου κρυφοφασίστε τώρα λένε ότι λέει μαλκίε και κοιτάω να δω όντω λέει μαλκία. Και μπορώ και να λέει μακκκίε. Ε, δηλαδή το είχαμε διαβάσει κα... στην νιότη μα, ήταν αλλιώ. Είσαι μόνο στη θεωρία του κομμουνισμού. Δεν έχει ζήσει σε κομμουνιστικό περιβάλλον για να ξέρει τι γίνεται. <στονίτυξη> Όχι, δεν έχω ζήσει. Γι' αυτό το παλεύω. Βάζει, δηλαδή γιατί θα θα να μην δοκιμάσουμε. Μεγαλώνει τί... κάποια <στονίτυξη> στιγμή και ότι δεν έχει φάει ποτέ σηκώτη μόσχου. Δεν να να δει τι σκατά είναι αυτή η ιδέα. αυτό που λέτε, τι Έχεις δοκιμάσει κομμουνισμό Μακριά μακριά Ποια έχω ζήσει κομμουνισμό Άι δη... Μωρισούλα που ζεις κομμουνισμό Που Όπως σου λέω Πέντε χρόνια στην Βουλγαρία Καλά να περάστηκα Έλα γεια Γεια Πέρα από στόλο. Χαϊδέεται Ρέγαμετώ το Πέρα. Δεν σα μοιάζει που κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα φάει και εσά. Το μόνο που σα είναι που θα φάει πρώτα το ΣΥΡΙΖΑ. Το τέρα, ποιο λε. Με του φασίστε. Συνολικά. Το, το πιο σαϊτεύει του φασίστε, ρώτα του κόμμα που ψηφίζει και στηρίζει. Το οποίο καϊδέβεται του φασίσει, ποιο κάνει τα γλυκά τα μάτια, με τα δείξει τι ομιλίε του ξαφνικά. Επισαμαρά ομιλίε του Μιχαλου, δε θυμάμαι. Ο σαμαρά τουλάχιστον τα κάνει κρυφά με τον Παλτάκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά και τι ομιλίε του Μιχαλουιά βλέπουμε στην ε, ενέργεια καινούρια. <κάνει> γιατί πρέπει να τους παίξει Πολύ καλά κάνει <στονίτρια> Γιατί <στονίτρια> αυτό είναι η δημοκρατία αγάπη μου <στονίτρια> Δημήτρη, πως θα λένε αυτόν του τέτοιου Τι Δημήτρη μωρη Μιλάω στον άντρα μου Α, είσαι άντρα, σε αντέχει Χωρίς έτη αγάπη <μου. στονίτρια> δεν την ακούς <στονίτρια> Χωρίς <Χόρησαι στονίτρια> έτη <αίτη. στονίτρια> <Μ'> ακού... Δημήτρη Τι θαες, πες τον τοπό Χωρίς έτη να τελειώνουμε Μας έχει αλείσει, πώς αντέχεις παλικάρι μου Σου έχει κάνει και παιδί Πόσο χρόνο? Ναι. Ναι. 25. Αυτό το παιδί λυπάμαι λοιπόν, περισσότερο. Ο, ο ναι. άντρα σου άντε το διάλεξε. Το παιδί τι έφταγε για να γίνει θύμα αυτή τη μάνα. Δεν είναι υπερήφανο για τη μάνα του Αγίου Καστού. Είμαι σίγουρο, δεν τα ξέρει όλα. Βγήκε ο δήμαρχο Ωρεοκάστρου προχθέ την Κυριακή και είπε Δεν θα αφήσουμε τη Μακεδονία να γίνει χαβούζα. Αυτό Δε... που ό, μιλάνε ό, και για άλλε χώρε δεν μπορώ να το καταλάβω. Βγήκαν στην Κόη αγανακτισμένοι και ο δήμαρχο του μαζί και είπε Δεν θα αφήσουμε τον Ισί, να γίνει χωματερή. Μιλάμε για ανθρώπου, ρε Αποστόλη. Το μιλάμε για ανθρώπου. Ενώ το κόμμα που στηρίζει το κυβερνόν έχει ψηφίσει μια που μνημονι και μόνο ζωή δεν προβλέπει. Αυτό το, το λε και θράσο, Δηλαδή να μιλά για ανθρώπου. Και... Λοιπόν, σου αφήνω, δεν αντέχω τέτοιο θράσο. Να σου πω λίγο. Όχι, δίπλα, δίπλα. Okay. νομίζω. Νομίζω ότι σε τώρα, Ε. Λέγε, Μωρή. Λοιπόν, αυτό αν το βλέπατε σε άλλη χώρα θα ήταν απλά ακροδεξιοί και φασίστε. Και εδώ στην Ελλάδα που θέλετε όλοι μαζί να ρίξετε το τσίπρα, γιατί δεν θέλετε να, περά... να μην περάσει αυτό το ασφαλιστικό, Μην την βάλει σε άλλο Φτάνει, έχω γίνει. Τι κάνετε, παιδί μου, βέβαια, έχει γίνει τίρλα, Μην τι βάλει σε άλλο κρασί. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν βλέπει ψηφίζ το πίνετε σε κρασί γιατί αλλιώς Καταλαβαίνω δεν βγαίνει Αν είχα ψηφίσει και εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν το άφηνα το ποτήρι Έλα γεια Γεια σας Γεια σα. στο σωμα... Καθότη περνάμε κατάφληση. Δεν περνάτε. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και ο ελληνικό λάο εκατάθληση. Περνάμε εμεί κατάλληληψη. Ναι. Όχι με πάει σκαλύτερου γιατρού. Ε, έχετε πάσει καλύτερου γιατρού αγάπη, μου, αλλά τι είναι η κατάφληση. Μια παγγεσμένη λήψη. Λοιπόν, δεν έχει τη λήψη. Έχει χαρά. Δεν έχω χαρά. Που μιλάω εγώ με τον αποστόλη μου. Αυτό είναι μια χαρά από μόνο. Του. Λοιπόν, αλλά τον κλείσει το τηλεφώνω με μετά να τη γίνητικά. Μάτρε να μιλήσει αρέσει. Θα μάθετε, θα μάθετε. Μην με λεμώσει μωρή. Μην με λεμί. Κα... Μη, μη με καφάνει πει να πει, το ξέρω. Να σου πω θέλω χώρο. Σου, για τη Λουκά που ήταν στην κηδεία του Παντελίδη. Δεν το είδα αυτό για την κύρια του Παντελίδη, δεν τα παρακολούθησα. Yeah. Βέβαια μακρύουν τα νούμερα τηλευθέαση που κάνουν οι κομπές που μετέδιδαν yeah, την κηδεία ή στα ξαφνικά οι κομπές που κάνουν 8% κάνουν 18% είναι ότι παιδιά πάμε για διαβατήρια γιατί δεν σωζόμαστε. Έχω την αίσθηση ότι η Λουκα, όπου δει κάμερα πάει, το ξέρουμε αυτό. Λουκικό. Έχεις δει αυτά τα μηχανήματα που μοιάζουν με κάμερες που βάζουν οι μηχανικοί για να ζυγίσουν τους δρόμους, την ισορροπία, πόσο ίσιο είναι το δάπεδο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν αργεί η μέρα που θα πάει να στηθεί μπροστά από κανένα τέτοιο Λουκα. Θα κοιτάει ο άλλος να μετρήσει, να δει άμα είναι ίσιο το δόστρωμα και θα πάει η άλλη μπροστά να του λέει για τον σατανά Collapse. Γιατί, το Γενάρη και το Σεπτέμβριο είναι τα ίδια λέγαμε. Μη ρίζατε εκεί πέρα με το αυτοκίνητο, τους λέγατε να μην πληρώνουν έμφυα, να μην πληρώνουν τίποτα. Ναι, ναι, αυτό κρήθηκα. Δεν κρήθηκα, στις εκλογές του Σεπτέμβριου πήδαμε <φήκει> μετά και τους είπα, γιατί <φήκει> η έμφυα <Ευφία> θα πληρώσουμε. ΑΑΜ! <φήκει> <À>. Πήγε <κλημέ> <πήκε> και το είπε σε όλου σε όλους αυτούς που έλεγε το Γενάρη δεν θα πληρώσετε έμφυα. Τους πήγε μετά έναν έναν με τα αυτοκίνητα σε όλο το νομό και είπε τελικά θα πληρώσετε έμφυα και αυτοί πάλι ξανά ξανάδωσαν ένα 40% όπως έδωσε η τιμημένη η Κρήτη εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα πληρώνανε έμφυα. Αλλά ξαφνικά τώρα τους ήρθαν να διαμαρτυρηθούν και να λένε ότι μας λέγανε και ψέματα. Είναι η λογική... Ε, όλων αυτών που ακούμε, αν τα βάλουμε στη σειρά, να έχει κανεί το κουράγιο να τα βάλει στη σειρά, γιατί είναι δύσκολε εποχέ. Ο Κυριάκο, χθε εκτό από το Κούκου και το Αντικούκου, είχε να πει και άλλα πρόσθεσε στην πληροφόρησή μα πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι άλλο ένα που προαλήφθεται για πρωθυπουργό, που το στόμα του στάζει μέλη για τη Μέρκελ. Η συνάντηση με τη Μέρκελ. Θέλω να μου πείτε πώ ήταν αυτή η συνάντηση, πώ είδατε τη Γερμανίδα καγκελάριο, τι εντύπωση σα έκανε και κυρίω θέλω να μου πείτε αν νιώσατε είτε ευθέως είτε μέσος υπογείω κάποια πίεση να στηρίξετε την κυβέρνηση σε θέματα από αυτά που είναι ανοιχτά για την αξιολόγηση όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό κλπ. Ε, ήταν με πολύ ενδιαφέρον συνάντηση, δεν είχα την ευκαιρία, δεν είχα ξαναγωρίσει την κυρία Μέρκελ σε, σε προσωπική συζήτηση και πρέπει να σας πω ότι στο ζήτημα του προσφυγικού μετανσευτικού η κυρία Μέρκελ έδωσε αγώνα να υπερασπιστεί τι ελληνικέ θέσει. Το λέω αυτό διότι είναι πάντα πολύ εύκολο, με στερεότυπα, να αφορίζουμε ε, πολιτικούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου, είχε κάνει επάγγελμα ε, τον αφορισμό ε, της κυρίας ε, Μέρκελ, όσο ήταν στην ε, ε, αντιπολίτευση, αλλά βλέπετε πώς γινάνε τα πράγματα. Απαντώ ευθέω δεν δέχτηκα καμία πίεση, ούτε κανένα υπονοούμενο ότι αν δεχόταν θα μας το έλεγε. Τέλος πάντων το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι όπως είπε και ο Κυριάκος ότι η Μέρκελ έχει δώσει αγώνα να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις για το προσφυγικό. Ότι η Μέρκελ δηλαδή το κάνει αυτό επειδή αγαπά τους πρόσφυγες πρώτον, δεύτερον επειδή αγαπά την Ελλάδα. Θέλει να γίνουν όλα αυτά που λέει για να μην φτάνουν εκεί πάνω οι πρόσφυγες να σταματάνε εδώ στη Χωματερή γι' αυτό υπερασπίζεται τις πολύ ωραίες ελληνικές θέσεις σε αυτή τη φάση εντελώς συγκυριακά η κυρία Μέρκελ δεν το λέει αυτό ο Κυριάκος δεν έχει καμία απολύτως σημασία άλλωστε όλα αυτά που γίνονται στη Σύρια ε, και εμείς βλέπουμε τον απόϊχο ή βλέπουμε ένα κομμάτι τους ανθρώπους που περπατάνε από τα νησιά με τα φουσκωτά καταρχήν μετά, στα πλοία και μετά περπατάνε του δρόμους και χιλιόμετρα για να φτάσουν αν φτάσουν ή μπλοκαριστούν κάπου έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κανείς να φύγει πάνω από την Ελλάδα και να δει όλη την ε, δυτική ανατολική, την ανατολική Μεσόγειο και να καταλάβει τι γίνεται στη Συρία από όπου ξεκινούν όλοι αυτοί και έρχονται οι Τούρκοι βομβαρδίζουν ε, τους ε, Κούρδους τους Κούρδους όμως τους στηρίζουν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι όλα αυτά τα μαχητικά που κάνουν κάποιες επιδρομές γιατί θέλουν εκεί να υπάρχουν οι Κούρδοι. Οι, οι Ρώσοι από την άλλη με τα δικά τους βοβαρδιστικά πολύ σύγχρονα βοβαρδίζουν και αυτοί τις δυνάμεις του Ίσης που όμως τον Ίσης τον υποστηρίζει η Τουρκία. Αυτά έτσι σε πολύ γρήγορα και αφελή προσέγγιση, αλλά κάπω έτσι είναι, βέβαια, με όλε τι παραμέτρου, όλο το συνολικό σχεδιασμό. Όλοι αυτοί κλαίνουν επειδή υπάρχει προσφυγικό κύμα και συμπαραστέχονται στην Ελλάδα, στα λόγια βεβαίω, γιατί δεν, όπω λέει και ο Κυριάκο, η Μέρκελ υπερασπίζεται τι ελληνικέ θέσει, γιατί πρέπει να γίνει και αυτό. Αυτό είναι ένα ωραίο παραλογισμό που συμβαίνει στι μέρε μα. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο Άσαντ και προκυρήσει και εκλογέ να γίνουν στη Συρία. πια Συρία, με ποιο λαό. Πώ θα γίνουν εκλογέ. Εδώ, νορμάλ δεν γίνονται εκλογέ σε φυσιολογικέ χώρε. Θα γίνουν στη Συρία. Όλο αυτό κανεί, αν έχει το κουράγιο να το δει, να το εξηγήσει, να το αναλύσει. Είναι πολύ μεγάλο όλα αυτά για να αντέξει ένα ανθρώπινο μυαλό μέσα σε εποχή κρίση, να βλέπει και να εξηγεί όλα αυτά που γίνονται. παρόλα αυτά, ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Το τέταρτο μνημόνιο δεν θα έρθει. Τέταρτο μνημόνιο, εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Δεν θα υπάρξει γιατί δεν νομίζω, Μακάρι, θα... Δεν νομίζω ότι θα μα το δώσει κανεί. Δεν θα υπάρξει γιατί δεν νομίζω, Μακάρι, θα... Δεν νομίζω ότι θα μα το δώσει κανεί. Και Α, να το θέλαμε. Εσεί το λέτε αντίστροφα. Λοιπόν, ε, να το ζητήσουμε, να κάνουμε αίτηση. Δεν μπορεί. Έχουμε μάθει τα μνημόνια. Θα έρθει ο Κυριάκο δηλαδή, αν γίνει ποτέ πρωθυπουργό. Και δεν θα έχουμε μνημόνιο, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί μνημόνιο. Θα κάνουμε εμεί αίτηση, θα αναλάβουμε ω εκπομπή, φαντάζομαι κι άλλοι πολύ. να έρθει και το τέταρτο μνημόνιο. Λε και έχει σημασία το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο μνημόνιο. Και οι άλλε χώρε που βγήκαν από τα μνημόνια, σε μνημόνιο είναι κανονικό. Με τη βούλα τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλησπέρα, Αποστολάκο. Αποστολή. Αποστολάκο, σαν να ήμουν μανιά τη. Εντάξει, αδερφέ, είπα να έρθουμε λίγο πιο κοντά, μα δεν θέλω. Να έρθουμε πιο κοντά με άλλο τρόπο, αγάπη μου, γιατί να έρθουμε με τα λεκτικά. Με το στανιό, να δε, δεν μπορώ, είμαι στο Λονδίνο, το έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει, τι είναι οι πτήσει, σιγά. Είναι κλειστά τα σύνορα, δεν έχω τσεκάρει. Και... Πετάμε ακόμα. Αλλά... Είμαστε σε έγκαινα, βγάλω διαβατήριο, τι πρέπει να κάνω. Τίποτα, τίποτα, όπω είσαι έλα. Όπω ήμουν με θέσε. Όπω είσαι, Γυμνούλη. Ακου να δει, έχω φτιαχτεί τι καζούρα έκανε ο κάμερων στον τζίπρα, ρε, φίλε. Τι του κάνει. Έσκει το μυμόνιο. Πήγε και διαπραγματεύτηκε μια μισή μέρα, όχι 17 ώρε. Τι θέλει τώρα να λέει αυτό. Και όχι μόνο πήγε και διαπραγματεύτηκε μια μισή μέρα, γιατί ξπάει με την ώρα η, η... η σκληρότητα τη διαπραγματική. Ναι, Μά... Θα το μάθε των τσίπρα. Ναι. Και το πήρε κιόλα. Α Λ... το τομάει το κελί. Έχω καταλήξει στο εξή ότι όλο το θέμα έχει να κάνει με το φαγί. Το τζήπρα το στριμώξαν νύχτα. Είδαν μάλλον. Ενώ ο Κάμερον που είναι απεικιοκράτη και ξέρουν από διαπραγμάτευση. Έχουν και ωράριο αυτή, είναι αλλιώ. Στο φαγητό, εμεί είμαστε τριμπούρδελο. Αμπράβο. ύπνο, ξανά το πρωί, δυόμιση ώρε dinner, working dinner. Περίμενα, άρα δεν είμαι. Είναι λιγότερο από 17 ώρε, αν έτσι. Ε, έτσι. Δύο μέρε, <laughs> ρε παιδάκι. Ναι, τι δύο μέρε. Μωρία, άμα το βάλει στο σύνολο, ο τσίβρα 17 ώρε συνεχόμενο. Χωρί <laughs> ύπνου <laughs> και μαλακίε. Ο άλλο, άμα αφαιρέσει του ύπνου, ούτε ένα πεντάωρο δεν βγαίνει να διαπραγματεύτηκε. Α είμαστε. Γι' αυτό ήταν αποτελεσματικό μάλλον. Τώρα μη με συγχ μετά χάλασε, τώρα. Δεν άκρη, ξέχνατο. Με το ΣΥΡΙΖΑ άκρη Τι έλεγε πριν ο Θημιό, δεν είναι πόσο θα δώσει ο Τσίπρα Τους αγρότε που συναντάσει την ώρα. Το θέμα είναι πόσο θα του πάρει. ο Διαφωνώνω. Γιατί διαφωνώνω. Γιατί είναι τίμιο και ηθικό στοιχείο ο Τσίπρας Τι είναι ο Τσίπρα, στοιχείο. Τίμιο και ηθικό στοιχείο σημείο, ναι. Και πατριωτικό. Α, πώ ξέχασα. Πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η παιδί μου. Οι συνανθρωποί μα έτσι. θύχτηκαν με το λάκι. γιατί είπε για του αναπήρου. και είπε και αυτό το συγγενή μας, τον συγγενή μα, τον μπλευρε παιδί μου, στην καρέκλα, το γερμανό, το μορφό παιδό. Το θέμα δεν είναι τι είπαν για το λάκι. Οκ, η αστοχία του λαζόπουλου κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτοί που είχαν τι ενστάσει και τον κατηγορούσαν για ρατσιστικά σχόλια, αντιδρούν το ίδιο με τον ρατσισμό γενικότερα. Α, δεν αντιδρούν. Α, ή ήταν αλακάρτ η αντίδραση, επειδή επειδη Το θέμα είναι σε όλα τα υπόλοιπα τα δείγματα ρατσισμού τη <laughs> κοινωνία, αντιδρούνε. Τόσο στεναρά. Μαζίσου. Αυτό ήταν το θέμα. Μαζί σου, μαζί σου. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Μα τι θα γίνει, δεν μπορώ να διαφωνήσω πουθενά μαζί σου. Κάλα, σχέση μας. Κατά. άστα. Ναι, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Σεισμό τι σημαίνει. Σεισμό. Φασισμό. Αφασισμό. Δεν σημαίνει ότι να επιβάλλει σε κάποιον να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του. Κατάντημα α... του καπιταλισμού θα μπορούσε να το πει, και αυτό σημαίνει. Ο... Παρακλάδη ή η... δεκανίκη. Το λε και έτσι. Φε. Δώσε ό,τι ερμηνεία θε. Πε μου τι θες Εσείς δηλαδή που επιβάλλετε σε μια μερία του κόσμου όσο είναι αυτοί, που δεν θέλουν να παιδί μου του αλλοδαπού εδώ πέρα, αυτό δεν είναι φασισμό. Πε το πάλι, Ο... ποιο είναι φασισμό. Ο... Ο... Ότι δηλαδή εγώ α δεν του θέλω εδώ πέρα. Είμαι φασίστα επειδή δεν του θέλω. Όχι. Απλά ελπίζω μη σου τύχε το αντίστοιχο. Δηλαδή, όταν θα πα έξω γιατί κοτοζηγώνει η ώρα και θα σου πούνε δεν σε θέλω εδώ πέρα γιατί είσαι συχαμένο Έλληνα κλέφτη λαμόγιο Λό. Να το πει φίλε. Όπα, πάει φίλε, πρόκει. θα το πει ψύχρεμα φαντάζομαι Και θα το πει φίλε, δεν είσαι φασίστα. Το αναγνωρίζω. Λό. Και εγώ θα φύγω και θα πάω να πνιγώ μάλλον. Αυτό εννοεί. Να πάω να πνιγούν. Το ότι έχουν πόλεμο περνάει το μυαλό σου. Λό. Το ότι δεν έχουν λύση. Αυτό. Λό. Λό. Γιατί δεν πάνε στην Αίγυπτο, γιατί δεν πάνε στο Ντουμπάι. Σωστό, γιατί δεν πάνε στο παράδεισο του Ντουμπάι. Ε, ότι έρχονται στην Ευρώπη και θέλουν να επιβάλλουν τα δικά του τα ίδια και τα έθιμα, αυτό δεν είναι φασισμό. Πώ προέκυψε ότι θέλουν να επιβάλλουν τα δικά του τα ήθη και τα έθιμα. Συγγνώμη λοιπόν, δηλαδή. Θέλω ε, να, να μην πολυλογούμε. Πίσω. Κανονικά, αντί να του δίνει ταυτότητε, πρέπει να του δίνει μια πέτρα στο λαιμό να τελειώνει. Άστο διάλογο. Είναι στο Λονδίνο, σε γειτονιέ που είναι παραπάνω μουσουλμάνοι, δεν έχουν τα δικά του έθιμα. Παιδί μου στη θάλασσα να τελειώνουμε, γιατί μα μακρηγορούμε, αφού ξέρω που θα καταλήξει. Δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν. Ζωή σε αυτό τον τόπο μόνο για Έλληνε. Να το πούμε καθαρά, να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί κρυβόμαστε. Δηλαδή, μόνο δηλαδή. οι Έλληνε. Τι όσο δεν αντέχουμε. Εδώ. Δεν αντέχουμε. Εδώ. Έχουμε δουλειέ, θα μα πάρουν Εδώ. και τι δουλειέ. Μα παίρνουν τι γκόμενε. Τώρα θα μα πάρουν Εδώ. και τον αέρα που αναπνέουμε. Όχι, κύριε. Λιώτα. Λιώτα. Λιώτα. Λιώτα. Για Έλληνες. Μόνο για Έλληνε. Ο τόπο μόνο για Έλληνε. Τώρα το πόσο Έλληνε 400 χρόνια Τουρκοκρατία Κάμπτε το τώρα. Εντάξει. Ξαχτείτε το πόσο Έλληνε είστε. Μόνο για Έλληνε, φίλε. Ο τόπο έχει τα απ' άλλα σελόρε, φίλε. Άλλα με φίλε, από αυτά που λε όμω. Υπάρχει σενάριο που είναι. Και λίγο πιο επικίνδυνο, σκέψου το. Έλα να σε καλά, γεια. Ζητήσαμε εθνική κόκκινη γραμμή απέναντι στους δανιστές. Ζητήσαμε η εθνική κόκκινη γραμμή να είναι όχι νέες επόδυνες περικοπές στις συντάξει Να τα βρούμε αυτά τα 600 εκατομμύρια με άλλο τρόπο. Αλλάξες... Κόκκινες γραμμές έχουμε ήδη πει, όχι μείωση στις ε, συντάξεις. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης είναι βαθιά κόκκινες και αμετακίνητες. Οι γραμμές παραμένουν κόκκινες και οι Παραμένουν και κόκκινες και περισσότερες από όσους ακούγονται. δουλεύουμε για το καλό σενάριο και είναι μερικά πράγματα που είναι κόκκινες γραμμές. Το είπε ο Τούσκο τα το είπε και κύριε συντάξεις. Αλλά εκεί πάμε. Αυτό Υπάρχουν ήδη δηλώσεις επίσημα να ξεχωματούκον. Αυτό Αυτό, λέω, πάμε. Ε, αυτό διαπραγματευόμαστε. πραγματεύομαστε. Μείωση επικουρικό ψηφί, είζε ψηφία. Ε, στις επικουρικές δεν έχει μπει δεν έχει τόσο κόκκινη γραμμή, είναι ρόζι γραμμή. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά εμφιβολία. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές τη. Μόλις παρακολουθήσαμε τα νέα τη μπουγάδα για τι γραμμέ γενικότερα. Όχι τη ροζ, αυτέ που παίρνουμε τηλέφωνο, τι άλλε. Που σιγά σιγά ξεθωριάζουν ή θα εφαρμοστούν ως κόκκινε. Αστεία. Το Σκουρλέτη, το Τζίπρα, το Τζακαλώτο και τα άλλα παιδιά. Σαν σήμερα λοιπόν, το λέω για τον Ακροατή, αυτόν που δεν τα μπορεί αυτά, κλεί το ράδιο για το επόμενο δίλεπτο. Ακολουθεί κομμουνιστική προπαγάνδα. Μνήμη για την ακρίβεια. Δεν είναι αυτό προπαγάνδα προς Θεού. Σαν σήμερα, Φλεβάριο του 1943, ιδρύεται η ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων. ΕΠΟΝ με σύνθημα Πολεμάμε και τραγουδάμε, συσπήρωσε πάνω από 600.000 παιδιά μέσα στα χρόνια τα δύσκολα της κατοχής 32.000 περίπου από αυτούς γίναν μαχητές του Ελλάς και 1.300 παιδιά, νεαρά παιδιά έπεσαν νεκρά στον αγώνα κατά του φασισμού Με την με σχόλια μόνο να σκεφτείτε, τα δίγαινα τα λιγάκι τα πια, τα γλυά σχολία λεύτερη ντορέα, τα τη ταύτερα, τα βράζα μα τα πεισούν τα νερά, τα μάτια μα τα πεισούν τα νερά, τα έχει την το πέρασμα που Σα πάντα το πέρασμα τα με ήχο τον μήνο από κάτω τι ένα μήνυμα σχετικό. Με αφορμή την ίδρυση τη επόν μα λέει εδώ ένα ακροατή, ο ήμου τη επόν όταν ο χώρο στο τραγούδι τα νιά τα κύρια ομορφιά αντάμωναν με τα πιο μεγάλα πανανθρώπινα ιδανικά. Ξεκολάτε από πολιτικέ κομματικέ πευθεί και παρατήρηστε κάτι. Αυτό το πράγμα αυτό ο αριθμό, αυτά τα λόγια γράφτηκαν την περίοδο τη κατοχή, την ώρα που ο κόσμο πέθανε από την πίνα, δεν υπήρχε ελπίδα, δεν υπήρχε φω. κι όμω βγάζουν τόση χαρά, τόση ισοδοξία, τόσο πανγύρι, τόση ομορφιά. Βγάζουν όμορφα συναισθήματα μέσα στο πιο μαύρο φόντο. Είναι ακριβώ αυτό που αριστερά χρόνια τώρα περιφρόνησε και δεν επένδυσε πάνω τους με αποτέλεσμα να γίνει ευάλωτη και κυρίως όχι όμορφη στα μάτια της πλατιάς μάζας του κόσμου και να το εισπράττει αυτό και σε δύναμη αυτά μας τα λένε ε, ε, Ωραία συζήτηση, ωραίο θέμα. Παραγνωρίζω το εξής όμως, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αριστερά δρά, βάζουμε τώρα στην αριστερά τα πάντα τι να κάνουμε, και τις συνθήκες που τότε, πάλι η αριστερά, έδρασε γιατί μπορεί να είναι μαύρες συνθήκες αλλά μπορεί να γεννηθεί όντω το πιο φωτεινό μέσα στο μαύρο δεν έχει να κάνει με το πως ε, γίνονται έτσι λίγο απλά τα πράγματα είναι μια πιο ευρεία συζήτηση δεν έχουμε πότε χρόνο να κάνουμε μια τέτοια όμορφη κατά τα άλλα συζήτηση, χρήσιμη παρατήρηση όντως. Με τον ήχο από κάτω του ύμνου της ΕΠΟΝ, πάμε στο τρίτο μέρος του ΛΑΟ, που το βράδυ έχουμε τη τηλεοπτική ελληνοφρένα στις 10 παρα 10 μετά τη Μουρμούρα. Σας αποχαιρετούμε, αμέσως μετά το ΛΑΟ, Νίκος Τραβελάκης στο μαγκαζίνο. Γεια σας. είναι το Ιρλανδικό όνειρο, δεν είναι και τόσο όνειρο τελικά. Η Ιρλανδία που βγήκε από τα μνημόνια που έχει 7% ανάπτυξη, που είναι ο φορολογικός παράδοσης των Αμερικάνικων πολυεθνικών. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους γιατί λέει τη φορολογεί το νερό και δεν αντέχει άλλη λιτότητα. Για εφιάλτης μου ακούγεται. Τι το γεροκατινα Γεροκατίνα. Ναι, ναι, Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνε. Αν πάω α πούμε εγώ με ένα αυτοκίνητο να ανέβω σε ένα πεζοδρόμιο, νομίζω ότι η τροχέα θα με σταματήσει και θα με κατεβάσει. Επίση υπάρχουν κανόνε για το ποια οχήματα εισέρχονται στο κέντρο τη αθήνα. Δηλαδή μπροστά στο μεγάλο Βρετάνια που παρκάρουν τα Φεράρι κάθετα θα τα γράψει. Ναι. Μπράβο. Θα θυμίσω στην κυρία που βρίσκεται σήμερα ο Πού βρίσκεται ο πρωθυπουργό κύριος Παπαδρέου. Σε κάτι σεμινάρια πήραν καν 10.000 νομίζω τη φορά. Μπράβο. Ναι. Πού βρίσκεται η βουλευτή του Πασούκα αυτή η Σελήνη, τη λέγανε Κούρκουλα η Σελήνη. τη θυμάμαι, λοιπόν. <t> <nieuwe bullshit _> <laughsiscern hooked> Παιδί μου εγώ ένα θα σου πω Που είναι το μήλος σήμερα Που είναι το μήλος σήμερα Μπράβο Που, Που είναι, είναι, το είναι το ακτινίδιο σημείο. και η ντομάτα σήμερα Που είναι η ντομάτα σήμερα Που είναι το ακτινίδιο σήμερα Στο στόμα μόρα μου Μη με κα, με κα... Έρχομαι, κα... έρχομαι τώρα και στο φαγκρί Υπάρχει πράγματι το φαγκρί Είναι ψαρί το φαγκρί Τώρα πάω τώρα και <laughs> στο φαγκρί Το τώρα μου πέρασε κάτι πολύ διαστραμμένο από το μυαλό Μ' αρέσει, μου αρέσει τα διαστραμμένα πες το Καλά κάνεις και πήρες Φωτίου έτσι όπως μιλάει Δεν σου φήμιζει τη γιαγιά του Δημητράκη Για ψάξε λίγο το βίντεο και από το πρωινό Μέγκα Και το τηλέφωνο με τη, με τη γιαγιά του Δημητράκη Αυτό είναι το διαστραμμένο oh, oh. Μα σόκαρες ρε Και, και μόνο με τη Φωτίου διαστραμμένο είναι Μόλι άκουσα, λέει τι ήταν αυτό ο πρόεδρο των εργαζομένων τη Κόσκο ή του εργολάβου ήταν αυτό που βγήκε και είπε. Κόσκο, τη Κόσκο. Είστε σίγουρο. Ναι. Γιατί όλα αυτά, γιατί όλα αυτά που κατήγγειλε, αυτά τα κάνει εργολάβο και όχι Κόσκο. Ότι μια έχει δουλειά, μην κατεβαίνει, την άλλη η Ελλάδα ειπε κοσκο τη κοσκο Είσαι σιγουρο ναι γιατι ολα αυτα που κατηγγειλε αυτό τα κατέβα. εχει δουλεια μην κατεβαινει την αλλη έλα είναι στη συνεργασία εργολάβου Κόσκο. Πριν τώρα αναλάβει το λιμάνι Κόσκο, είπαν ότι θα συνεργάσει και με έναν εργολάβο που θα σου Αυτό ξέχασε να το όμω. Ναι πέστο το μάνα μου, πέστο το, αφού ξέρω τι με ακούς. Πού δεν ξέρω, το ξέρω ρε Γιώργο. ρε Γιώργο, πού να ξέρει, ρε Γιώργο. Την έβαλες ξαφνικά το ακουστικό στο αυτή. Γιώργο, Περίμενε, σε θέλει κάποια. Ναι, δεν τη θέλω εγώ νομίζει, τι θέλω. Κάτια. Μιλα, μωρί, βρε τι της έκανες κι εσύ. Κάτια. Εσείς οι δύο εννοείστε τι θα φάτε το μεσημέρι. Γιατί αυτό με ξέρει, Μίλα μόρι. Γεια σα. Γεια σα. καλά εσένα Καλά είσαι. Πάντα καλά να είσαι. Χέρω πολύ. Χάρη που όπω άκουσα. Η Κάτια είστε ή ο Γιώργο. Όχι, ο Γιόργο. Κάτια, άλλα Κάτια μου. Καλά, να σίδεται καλά εσένα. Ε? Ωραία, εσεί με πήρατε. Τι με θέλατε. Είπα να συζητήσουμε λιγάκι. Να συζητήσουμε ε. το θέμα. Παρακαλώ. Να ανταμώσουμε για ένα γλικό. Αν ανταμώσουμε θα γίνει και αλημικό ή θα γίνει μόνο γλυκό, να ξέρει. Αααα, οπωσδήποτε, αυτά τα συζητάμε από το τηλέφωνο για όνομα και θα τα μώσουμε θα τα ε, θα μιλήσουμε, να τέλο πάνω θα πέσει. Ναι. Λίμανο. Ωραία, Λίμανο. πόσο χρονών. Εγώ ναι. μόλι 28. Εντάξει, το βολεύω. Okay. Ε, όχι, μην πείσω ότι θέλει και 18. Όχι, απλά υπάρχει ένα χάσμα στη συνεννόηση. Δεν θα έχουμε τι να πούμε. Είναι που αυτό που οι γυναίκε οριμάζουν πριν από του άντρε. Ναι, ναι. Αλλά μετά μένουνε στάσιμε για καμιά εικοσαρία χρόνια. Είναι αυτό, δεν θα έχουμε τι να πούμε. Τέλο πάντων, ε. δεν θέλω να κατηγορήσω. Α, μπράβο. έλα χάρηκα. Γεια. Ναι, γεια, σας, γεια σας. Εκεί θα δοθεί η δικιά μου προσοχή. Κρεμάλες και τραγικά συμβάντα ε, ακραίας ε, φτώχιας Αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό θα βεβλεθώ.